Κεφάλων σε Σελίδα 30. Στίχη 1 στου 17. Ο κύριο θεραπεύει των λεπρών, των δούλων του εκατοντάρχου, την πενθεράν του πέτρου και άλλου ασθενεί. 1. Όταν δεκατέβει από το όρο, τον οικολούθησαν πλήθη λαού πολλά. 2. Και δου, ένα λεπρό ήλθε και τον έπροσκήνει γονατιστό, λέγον: Κύριε, εάν θέλει, έχει την δύναμη να με καθαρίσει από τα σπληγά και τα εξανθήματα του ακαθάρτου νοσηματό μου. 3. Κι αφού άπλωσε την χήραν το Ιησούς, τον ίγκυσε λέγον «Θέλω καθαρή σου» και σε καθαρίσει τη λέπρα του και έγινε τελείως υγιής ο λεπρός. 4. λέγει σε αυτόν ο Ιησούς «Πρόσεξε να μην ύπησεις κανένα το θαύμα της θεραπείας σου αλλά πήγαινε και δείξε τον εαυτόν σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που διέταξε ο Μωυσής για να χρησιμεύσει η εξετασή σου από τον ιερέα και η προσφορά του δώρου σου ως μαρτυρία και απόδειξη στον ιερέα και στους Ιουδαίους ότι και εσύ, εσύ εθεραπεύτης τελείως και εγώ δεν ήλθα να καταλύσω τον νόμον. 5. Όταν δε ο Ιησούς εμβίκενης στην Καπερναούμ ήλθε προς αυτόν εις κατόνταρχος ο οποίος τον και του έλεγε. 6. Κύριε ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι παραλυτικός και βασανίζεται τρομερά από πόνο. 7. Και λέγει σε αυτόν ο Ιησούς Θα έλθω εγώ εις το σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω. 8. Και ο εκατόνταρχος απεκρίθηκε και είπε Κύριε, δεν είμαι άξιο για να εισέλθεις κάτω από την στέγη του σπιτιού μου αλλά μόνον υπέ με απλούν λόγον αυτό που θέλεις και θα ιατρευτεί ο δούλος μου. 9. Διότι και εγώ άνθρωπος είμαι, υπεξούσιος, που λαμβάνω διαταγάς από ανωτέρους, έχουν υπό διαταγάς μου στρατιώτας. Και λέγω εις τούτο τον στρατιώτην, πήγαινε και πηγαίνει. Και στον άλλον λέγω, ελθέ και έρχεται. Και στον δούλον μου λέγω, κάμε αυτό και το εκτελεί. Πόσο μάλλον θα εκτελεστεί ο λόγος ο ειδικό σου, που δεν είσαι από τα διαταγά κανενό, αλλά έχεις εξουσίαν επί όλων των αοράτων δυνάμεων. 10. Όταν δε ήκουσε τους λόγους αυτούς ο Ιησούς, εθαύμασε και είπεν εις εκείνου που τον οικολούθουν. Αληθώς σας λέγω, ότι ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών, οι οποίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, δεν έβρον τόσο μεγάλην πίστην. 11. σας διαβεβαιώ δε, ότι πολλοί σαν των εκατόνταρχων θα έλθουν από Ανατολή και Δύσην, από όλα τα μέρη του κόσμου, και θα παρακαθίσουν όσοι άλλο εφρόσινων δείπνων μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την Βασιλεία των Ουρανών. 12. Εκείνοι δε που κατάγονται από τον Αβραάμ και σύμφωνα προς τι επαγγελίε και υποσχέσεις του Θεού εις τον Αβραάμ, οι νεκληρονόμοι της Βασιλείας θα ρυφθούν έξω από αυτήν εις το σκότο στο τελείω απομακρυσμένων από την Βασιλεία. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των οδόντων. 13. Και είπε ο Ιησούς των εκατόνταρχων Πήγαινε στο σπίτι σου και όπως επίστευσες Ότι δηλαδή με μόνον των λόγον και από μακριά δύναμε να θεραπεύσω τον δούλον σου Έτσι ας Πράγματι δέκατα τη στιγμή εκείνη εθεραπεύθη ο δούλος του 14. Και όταν ήλθε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου είδε την πενθεράν του κατάκητων και ασθενή από πυρετών 15 κι ίγκυσε την χείρα της και αμέσως την αφήκενε πυρετό, και σηκώθηκε τελείως η γης και αφού δεν ιστάνε το ουδέ την παραμικράν εξάντληση τον υπηρέτη. Δεκαέξι. Όταν δεν έγινε νεσπέρα έφεραν προ αυτόν πολλούς δαιμονιζομένους και εξεδίωξε τα πονηρά πνεύματα από αυτούς με ένα και μόνο προστακτικό λόγο και όλου όσοι έπασχον από άλλα νοσήματα τους εθεράπευσε. 17 διαναλάβει πλήρη επαλήθευση και πραγματοποίηση εκείνο που ελέγχθη από το πνεύμα του Θεού διαμέσου του προφήτου Ισαΐου που είπεν «Αυτός επίρετας ασθενείας μας και βάστασεν επάνω του τας νόσους μας, τιμωρηθείς ως αντιπρόσωπός μας για τα σαμαρτίας μας και ούτω δεν εθεράπευσε μόνον τας ψυχάς μας, αλλά έλαβε εξουσία να ιατρεύει και τα σωματικάς μας ασθενείας».